Η Ευρώπη στο κόκκινο με τον Κώστα Σαββόπουλο. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα τη προσφυγική κρίση. Το κλίμα που υπάρχει στι Βρυξέλλες για τι εξελίξει στην Ελλάδα τόσο στο μέτωπο τη εξολόγηση όσο βέβαια και στο προσφυγικό περιγράφει στο κόκκινο ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου. Τονίζει πω υπάρχει μια μερίδα Ευρωπαίων αξιωματούχων που θέλει να κλείσει γρήγορα η εξολόγηση διότι η χώρα μας είναι επιβαρημένη και με το ανθρωπιστικό ζήτημα το προσφυγικό. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα ευρωπαίων αξιωματούχων που θέλει και αυτή να κλείσει η αξιολόγηση. Πρώτο γιατί αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεύτερο γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα είναι πολύ επορτω, φορτωμένη και με το προσφυγικό πρόβλημα και στο οποίο ανταποκρίνεται αλλά αυτό τη δημιουργεί πρόσθετα βάρη. Και τρίτο, γιατί θεωρεί ότι οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα έκανε πάρα πολύ κακό σε όλη την Ευρώπη. Σας θυμίζω ότι το, αυτή τη βδομάδα συζητείται και τον Brexit και πρέπει ναι. στην όλη συλλογιστή μα να το λαμβάνουμε πολύ υπόψη. Ναι. Ε, το Brexit απειλεί αυτή τη στιγμή την, την αποχώρηση μια από τι μεγάλες χώρες, τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτή τη στιγμή προηγείται το μπρέξι στις σχετικές δημοσκοπίσεις που γίνονται στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Ε, σχεδιάζονται μεγάλες παραφορήσεις προς τον Κάμερον για να πουλήσει ε, το θέμα στην κοινή γνώμη γιατί ο Κάμερον φυσικά δεν θέλει να φυγεί αν έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει το σύνδεσμα. Επομένως σε αυτή τη στιγμή το, το ελληνικό θέμα πρέπει να το δούμε σε αυτό όλο το, σε, σε αυτό όλο το πλαίσιο σε μια περιοχή βέβαια, που, όπως είναι και νότια σύνορα της Ευρώπης που είναι πάρα πολύ ταραγμένη αυτή τη στιγμή με πολέμους, αποστατεροποιήσεις και όλα αυτά που ζούμε.